Και τους φιλέψαμε η δωρκέ Χωρί χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, mm. κλέψαν κι αυτοί. Πιστέψαν, έκλεψαν, ανάπηροι, και να είμαστε λοιπόν εδώ τη μεγάλη αγροτική μέρα. Δεν μπορεί αλλιώ να την χαρακτηρίσει κανένα, ούτε και να την αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτό που συμβαίνει είναι μπήκαν τα χωράφια μέσα στην πόλη. Και δυστυχώ όφιλαν να μην μπουν ω εχθροί, μοιάζει κάποιοι να απεργάζονται να μπουν τα χωράφια μέσα στην πόλη ω οχτροί. Πρέπει να γυρίσει πολύ πίσω το ρολόι της σκέψης, της ιστορίας και της κατανόησης, να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι για όλα μπορεί να φταίει η τηλεόραση, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει. Στον ήχο είναι σήμερα ο Λάσκαρης Αγοραστό, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια οι άδρεφοι Λεμουίναν, στην Oriel FM, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη και επικοινωνία. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε real κενό το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 54%. Μην ξεχνάτε real, ένα φυσιολογικό κενό που αφήνει κανένα όταν γράφει σε υπολογιστή. Μήνυμα και στο 54% για τα κινητά. Από πλευρά υπολογιστή, η διεύθυνση είναι στούντιο, παπάκυριαλεφ.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Από πού να αρχίσει και από πού να σταματήσει κανένα, ε, Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι μια βαθιά ανάσα και η επίκληση άλλων πραγμάτων, όπω τη γενικότερη κουλτούρα. Κάποιοι είδαν αγρότε τι προηγούμενε μέρε να χορεύουν ποντιακά εκεί που έλεγχε να είναι πόντι, κάπου αλλού κριτικά, κάπου αλλού παραπέρα. Με τραγούδια και χορού γράφτηκαν. Πολλές μεγάλες στιγμές σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή εκτός των άλλων κοπανιέται γιατί πρέπει να πεθάνει η αγωνιστική της παράδοση. Κρατήστε το αυτό που σας το λέω ως γενικό, υποκειμενικό δικό μου είναι. Σχόλιο το οποίο ο Μπρέλα καλύπτει μια σειρά από εκτιμήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαίο αυτό το αίσθημα ότι η χώρα είναι χώρα πειραματός, ο, στη μεταξέλιξη του παγκοσμιοποιημένου, ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, των υπεριαλιστικών παιχνιδιών, όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα? Μόνο για τη γεωστρατηγική της θέση. Όχι. Υπάρχουν κι άλλες παραδίπλα, λίγο πάνω, λίγο κάτω χώρες, περίπου στην ίδια γεωστρατηγική θέση. Δεν είναι μόνον αυτό. Η χώρα αυτή, μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χτίζονταν πάνω στα ποκαίδια οι αστικές... <ε, παρασιτικές τάξεις Τις διάφορες χώρες Η Ελλάδα είχε εμφύλιο Η Ελλάδα είχε αγώνα ακόμα για λαϊκή κυριαρχία Και μετά τα νησιά που σήμερα όλοι καμόνονται Τα τάχα μου δήθεν σε ενδιαφέρουν να τα υπερασπιστούν Είχαν γεμίσει τόπους εξορίας Και τόπους όπου σπαζόντουσαν οι πέτρες Μαζί με τα κεφάλια των ανθρώπων Και τα βουνά είχαν γεμίσει τάφους Υπήρξαν πολύ μεγάλοι εργατικοί αγωνιστικοί αγώνες σε αυτόν εδώ τον τόπο, και γι' αυτό συκοφαντείτε τώρα δια των Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησης η έννοια κάθε κόκκινου πράγματο σε αυτόν εδώ τον τόπο, εκτός μαζί με το αίμα του. συκοφαντείται έτσι ώστε να λένε ότι πέφτει και η τελευταία υποχωρή στα μονοπωλιακά κελέσματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελευταία κομμουνιστική α, κυβέρνηση στην Ευρώπη. Αν είναι ο καμένα, τότε καλύτερα να ζητήσω τη βοήθεια της ξενιτεμένης Παναγιάς στα ποντιακά σε στίχους Κοσμίδη, Μουσική Παπαδόπουλου, έρμηνευτές τον Αλέξη Παρχαρίδη, του Στάθη Νικολαίδη, του Δημήτρη Καρασαβίδη και τον Κοσταγέρη. Γέρη. να να, έπαιν, να Τα σου ζούμελα. Ξέρετε μεν σακωρά, παναγιά. Η φορά, η αμπλάλια ανάμεν. Τα να έμενα. Να αρχινούμε την τραγουδία. να εμπέ, Αρχινούμε την τραγωδία Αν τη τραγωδία. Δεν μπορεί Το καταλαβαίνετε ακόμα και αυτοί που δεν καταλαβαίνετε Ποντιακά τίποτα Αρχινούμε την τραγωδία φαίνεται που έφτασε, έφτασε στον πυρήνα. Και έφτασε στον πυρήνα δια τη αποφάσεω. Δεν θέλω καν να αναφερθώ, δεν καταδέχομαι να αναφερθώ στι δηλώσει καμένου στη Βουλή. Ειλικρινά το λέω. Πάνω στου ανοιχτού ακόμα τάφου των τριών παλικαριών που πέσανε, κάνοντα τη δουλειά του να υπερασπίζεται τον τόπο, με αυτή την επιλογή που είχαν κάνει. Να είναι στι ένοπλε δυνάμεις Στη μνήμη του, αλλιά από τι γυναίκε του και τα παιδιά του. Και του συναδέλφου του και του συντρόφου του ενόπλη. Αλήθεια το λέω δηλαδή. Αν αυτό το πράγμα, επειδή έχει αποφασίσει να κάνει πίσω τα χαμουδήθεν και να δώσεις την επικυριαρχία, τον έλεγχο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ και από Μαρεν Όστρουμ, όχι με την έννοια που τη λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι αλλά με την έννοια της κυριαρχία, της δικιά μας θάλασσας, να τη χορηγήσεις στο ΝΑΤΟ εκεί από, όπου από το 2001 οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εμεί κυβερνάμε τον ΝΑΤΟ. Τι σημασία έχει αν τώρα είναι διοικητή Γερμανό και αύριο το πρωί θα είναι Τούρκο, θα είναι Έλληνες, θα... Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία το στο μεταναστευτικό που είναι επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μην ξεράσω τώρα δηλαδή. Βλέπετε κάποια ελληνική προσέγγιση. Κάθε άλλο παρά θα έλεγα. Στο κάτω-κάτω φιλότιμο να υπήρχε θα έχει σηκωθεί να φύγει. Ακριβώς γιατί η χώρα του ζει ένα δράμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ολόκληρη Ευρώπη Με το ρατσισμό της και το φασισμό της Και επειδή πλάκωσαν οι άνθρωποι με τα μαύρα πάμε τώρα σε διεφημίσεις και μετά θα τους συναντήσουμε <Κλέψανε>, λένε, κλέψανε, κλέψαν που τους Δεν κατάφερε κανένας αυτή τη στιγμή γενικευμένα να στρέψει του κατοίκους των πόλεων, με αυτήν την έννοια στους, στους κατοίκους των πόλεων, δηλαδή τους κατοίκους των, του αστικού ιστού εναντίον των ορδών. Και πρέπει αυτό με κάθε τρόπο να γίνει. Γι' αυτό θα υπάρχουν τα ΜΑΤ, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπορεί να ξεκινήσουν ένα επεισόδιο από κάπου για να μην φανεί ούτε ο όγκο, ούτε να ακουστούν τα αιτήματα, ούτε να κατανοήσει κανένα. ότι όταν μιλάς για λαό, και δεν τον έχει καταργήσει ω υποκείμενο, να τον έχει μετατρέψει σε κομματάκια πυξελοποιημένα κοινωνικέ ομάδε. Αυτέ οι κοινωνικέ ομάδε. Πήραμε την έννοια λαό και την κόψαμε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, έτσι ώστε η κοινωνική ομάδα που τρώει το φασολάκι ή τη φακή να είναι αποκομμένη από τον παραγωγό του, της, του, του φασολακίου ή τη φακή. Και να είναι νομιμοποιημένο ω αστό με την ταξική έννοια αυτό που μπορεί να βασανίζει στη μανολάδα. Εργάτες γη. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ακουστεί Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες Οι οποίοι χάσανε Από τα χρέη, από το 23% φουπουά Βρίσκω συγκλονιστική τη δήλωση Ότι μια κροκοδηλή τσάντα στο κολονάκι Έχει το ίδιο φουπουά Με, με αυτό που έχει το, το, το, η πρώτη ύλη του ε, Για να μπορέσει να κάνει γάλα Έχει δίκιο Αυτό δεν πρέπει να ακουστεί Γιατί είναι κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ΚΑΠ Κοινή αγροτική πολιτική είναι καπ. Ισχύει και σε άλλες χώρες Και γιατί εδώ πρέπει να μετεξελιχθεί Αν είναι δυνατόν και το αγροτικό κίνημα Σαν τον Μπουβέ στη Γαλλία Τον θυμάστε που κάνει ένα ξεσηκωμό μεγάλο Πήρε και έβαλε και μία Με πέταξε μια μολότοφ σε ένα μαγντολνάδικο Και μετά και αυτό και αυτός ένα κόμμα ευρωπαϊκό Αναχρηματοδοτήτες όπω είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Διάφορα άλλα Και έγινε και αυτό. Ε, Κουστούμάτο αγρότη με ειρηνική πολιτική. Αυτό είναι που δεν πρέπει να ακουστεί. Αυτό είναι. Να μην υπάρξει ούτε συμβολισμό, να μην υπάρξει τίποτα. Να μην υπάρξει οργάνωση στον αγώνα. Ε, δεν θα επιτευχθεί. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί. Γι' αυτό και έχουν βγει έξω τα άγρια φίδια. Είναι και η μέρα τέτοια. Σαν σήμερα υπογράφει τη συμφωνία τη Βαρκίζας Αυτό ο απαράδεκτος συμβιβασμό που δεν αντιστοιχούσε. Ούτε στο συσχετισμό δυνάμεων, αλλά κυρίω ούτε στι ανάγκες τη ταξική πάλι εκείνη την περίοδο. Εντασσόταν στην αδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματο να διαμορφώσει τη στρατηγική που θα οδηγούσε προ την επαναστατική επίλυση του προβλήματο τη πολιτική εξουσία. Και ερχόμαστε τώρα στον απολογισμό του 45 έτσι. Άμα πάτε λίγο παραπέρα, το 46 συνέρχεται η δεύτερη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματο, ένα χρόνο μετά. Και δίνει τον απολογισμό τη αστική τρομοκρατία. Ένα ακριβώς χρονό μετά τη Βάρκηζα Νεκροί 1289 Τραυματίες 6.671 Βαστανιστέντες 31.632 Συλληβδέντες 84.931 Βιασμένες γυναίκες 165 Ληστείες 6.567 Επιδρομές σε τυπογραφία 572 Καταδιοκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες πάνω από 100.000 Στη χώρα δρούσαν 206 αντικομμουνιστικές συμμορίες Άντε να κάνεις τώρα έναν απολογισμό για αυτά που συμβαίνουν σήμερα Θέλω λίγο την προσοχή σας Θυμηθείτε πως ξεκίνησαν τα Ήμια Τα Ήμια πριν από 20 χρόνια Γιατί αυτό που έγινε να φιερώνεται στους τρεις νεκρούς mm. Του προχθεσινού ελικοπτέρου Του, του, του ατυχήματο του χθεσινού Η κατάπτυστη συμφωνία mm. με τον Άτο Ξεπερνάει και τα όρια τη Ήβρεο. Αν θέλετε, ξεπερνάει και την Ήβρη των, των Τούρκων οι οποίοι εξέδωσαν Νόταμ για να μα πούν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διάσωση στην καρδιά του Αιγαίου, στην Κίναρο. Δηλαδή, ε, τι ξεπερνάει όμω αυτό να το ακούς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, από ελληνικά στόματα. Εθνικό, πατριωτικά, αυτά που με τα τάουλια στο σύνταγμα, δίρλα, δίρλα, Γιατί, πρέπει να θυμηθείτε, πρώτον, τον Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών, να τραγουδάει μαζί με του νατοικού υπουργού We are the world. Δίρλα, δίρλα, δίρλα στο Τσακύρ Κέφι. Ήξερε από τότε που πρέπει να πάει. Να τον ακούτε μετά τι δηλώσει που έχει κάνει με τα Σκόπια τώρα που η Ουγγαρία στέλνει 35 χιλιόμετρα σύρμα τζάμπα. Το φασισταριό τη Ουγγαρία για να γίνουν σύνορα πάνω απροσπέλαστα. Καινούριο τείχο. Τάχα μου δίθεν. Ε! Καινούριο τείχο, σαν του Μεξικού, σαν του Βερολίνου, σαν αυτό που χωρίζει την Παλαιστίνη από τα Ισραηλινά. Τέτοιο πράγμα πάνε να φτιάξουν εκεί και πάνω. Οι Αυστριακοί, πρέπει να θυμόμαστε τη σχέση τη αυστρο πρέπει να τη θυμόμαστε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να θυμόμαστε τη θέση τη Αυστρία μετά επί Ναζί. Δηλαδή, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Στέλνει και στρατό να επερασπιστεί τα Σκόπια. Μεγάλο κράτο τα Σκόπια, από τι προκύψανε από το διαμελισμό της Γουγκοσλαβίας, τα ίμια, αν θυμάστε καλά, δημοσιογράφηκαν καναλιώνε τουρκικών, τα ξεκινήσανε, μήπως το θυμάται κανένας, 20 χρόνια μετά ξανά έχουμε ελικόπτερο να πέφτει, ξανά έχουμε κουβέντα για τα κανάλια και τις άδειες. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντοτε ως φάρσα. Αλλά ω, επειδή είναι και μόδας, και το έχετε δει από κάτω στα διάφορα κανάλια, δραματική κομμεντή. Σε αυτή τη δραματική κομμεντή, λοιπόν, έρχεται ένα σχόλιο και με παγώνει όταν είναι όλα εμπορευματοποιημένα. Όλα εμπορευματοποιημένα. Παίρνει ένα μήνυμα που λέει από κάποιον ότι χθε γεννήθηκε η κόρη του και στο μεευτήριο ζήτησε τον πλακούντα. Όσο έχει δικαίωμα. Και του είπαν ότι δεν μπορεί να πάρει τον πλακούντα και τον απειλήσανε με φυλακή. Την ίδια ώρα που παντού διαφημίζονται κλινικέ βλαστοκυτάρων. Δηλαδή αυτέ οι οποίε παίρνουν του πλακούντε και εκμεταλλεύονται την πρόοδο της επιστήμης που δεν ανήκει δυστυχώς στο λαό, αλλά στα μεγάλα συμφέροντα που τη χρηματοδοτούν και τη χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους, για να θυμηθεί κάποιος τι σημαίνει μέσα παραγωγής. Αλλά επειδή είναι οι αγρότες στο δρόμο, θα πρέπει να σας γυρίσω και λίγο στο 1928. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα που βλέπετε τους κριτικού έξω, ανοίξτε λίγο και κανένα άλλο ημερολόγιο έξω από αυτά που λένε οι Wikipedia's, έξω από αυτά που λένε τα τρέχοντα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, Μπα και ξεστραβωθείτε. Έχουμε μαζικά ένοπλα συλλαλητήρια το 1928 σα σήμερα των αγροτών της Κρήτης κατά τις βαριάς φορολογίες που τους επέβαλε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πόσα απαντά, με στρατό και χώρο φυλακή. Δεκάδες κριτικοί συλλαμβάνονται μεταξύ αυτών ο Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Νίκος Σφακιανάκης και το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα, ο Στέλιος Παπαδομιχελάκη, κοινοτάρχη τότε του Μαράθου. Από το 28 στο 2016, όταν έχει αγρότε στο δρόμο, και αυτή τη φορά δεν είναι ένοπλοι, με μαγκούρες έχουν κατέβει. Για τη βαριά φορολογία και το ασφαλιστικό, τι μπορεί να πει, Βάλε λίγο ένα μικρό σηματάκι να περάσουμε στις ειδήσει, γιατί οι άνθρωποι με τα μαύρα είναι εδώ. Το διευκρίζω σε καναδιο φασιστοειδή που μου λένε να μην για να βάλω ποντιακά τραγούδια Θα βάζω ό,τι τραγούδια θέλω Μέχρι στιγμής δεν με έχει εμποδίσει κανένας Θα βάζω ό,τι τραγούδια θέλω Θα τα παίζω όποτε θέλω και όπως θέλω Θα μιλάω όπως θέλω και όποιος θέλει να επιβάλλει σιωπή Α διαλέξει οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτό από να πληρώνει λεφτά για να στέλνει ένα SMS και να μου λέει αν μπορώ ή δεν μπορώ να βάζω ποντιακά τραγούδια. Εσύ που είμαι και μαγκανά από καταγωγής καταγωγή δηλαδή. Και δεν θέλω να το πάρω επί προσωπικού γιατί θα το θεωρήσει και κάτι ανάμεσα στο γελίο. Ερμηνεύοντα την ιστορία του, παρτιάτε. Δηλαδή ε, ε, έχουμε φτάσει στα όρια τη γελιότητα. Αλλά τι έχει συμβεί, Αυτή η γελιότητα έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί σε κάτι φασισταριά ούγκανα. Έχει περιοριστεί σε κανένα ε, περιπτώσεις που οι άνθρωποι ξοδεύουν τη δύναμη την ενέργειά τους, το μυαλό τους, τα λεφτά τους, τα κινητά τους, για να αποδομήσουν τον ίδιο τους τον το εγκέφαλο, στέλνοντας μηνύματα και έχει μειωθεί και στον τρόπο με τον οποίο ο, ο κόσμος ε, παγιδεύεται πια σε μεγάλα λόγια, σε φοβερές υποσχέσεις και καθαρίσανε περιέργως αυτιά. Με αποτέλεσμα, ήταν εξαιρετικός ο Βουλή και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σήμερα τον βρίζουν όλα τα μίδια Μέχρι χθε δεν υπήρχε ούτε ο Κουκουέ, ούτε ο Παφίλ, τίποτα. Εκεί ξέρει δηλαδή ότι αρχίζει και έχει δίκιο όταν σε ξεκινάνε να σε βρίζουν από το πρωί ω το βράδυ. Και μάλιστα να σε βρίζουν πώ. Γιατί, γιατί, για αυτά που λες ε, με την επισήμανση ότι έχει δίκιο. Δεν σε ακολουθώ, αλλά έχετε δίκιο. Είχατε δίκιο στην ανάλυση στο ένα, είχατε δίκιο στην ανάλυση στο άλλο. Και χαίρομαι λοιπόν που αρχίζω και παίρνω μηνύματα ανθρώπων σκεπτωμένων, όπω η ελευθερία που μου γράφει την περασμένη Κυριακή συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από την υπογραφή τη συνθήκη του Μάστριχτ. Ε, Εδώ οι σκέψεις μου Η ετοιμολογία της λέξη Ευρώπη προέρχεται από τις λέξεις Ευρής και Όψ Και έχει τη σημασία της που έχει μεγάλα μάτια δηλαδή σημαίνει Συμπτωματικά η σημασία αυτή τριέζει απόλυτα Με τον οποίο η λαοί τη Ευρώπης κοιτάζουν με μάτια τεράστια Από φόβο, ανασφάλεια και θλίψη Όσα συμβαίνουν στη γυραιά Ήπειρο που αν και γέρασε μυαλό δεν έβαλε Μάτια και μάτα δάκρυα για του μισθού που μειώνονται, τα έξοδα που αυξάνονται, τα δικαιώματα που καταπατώνται, του νεκρού πρόσφυγε που ξεβράζονται στι ακτέ, στι οποίε πριν από λίγου μήνε κολυμπούσαν και χαίρονταν τον ήλιο. Αυτό ο ήλιο ονοητό τη δικαιοσύνη θα λάμψει εκτυπωτικά μόνο με τη δύση τη ευρωπαϊκή πολιτική που υπογράφτηκε τότε στο Μάστριθ και ουσιαστικά είχε ω στόχο τη θωράκιση του κεφαλαίου και όχι την ευημερία των λαών τη Ευρώπη. Μια δύση που συμπτωματικά ταιριάζει και με τη δεύτερη προελληνική ετιμολογία τη λέξη Ευρώπη, αυτή που προέρχεται από το ακατικό ριό. Με ρεμπού που σημαίνει δύο. Άμα σκέφτεται ο κόσμο, αυτά γράφει. Και όχι αν μπορεί ή δεν μπορεί να βάλει ε, ένα. τα γιατί δεν αρέσει σε κάποιον. Ο Πάβλο έχει προφανώ χιούμορ. Καλύπτερα λιγάνα πάτω ανέλεφελευθερων συμφωνώ με τα μέτρα του Κίμιο Τσιπ. Μετά από αυτά πουλήσει και το μισό δημόσιο θα πάω μου δούρο να γραφτώ μέλο. Αφού κατάφερε ο άνθρωπο να περάσει ότι δεν κατάφερε κανεί 40 χρόνια. Τώρα το θυμήθηκε στο δημόσιο έτσι. Τώρα το θυμήθηκε στον Νάδο, τώρα το θυμήθηκε στην εθνική κυριαρχία, τώρα το θυμήθηκε σε όλα. Ε, βέβαια, για να μα ελληνικεί μεγάλη χαστούκα να σου πούνε ότι είναι πρώτη φορά αριστερά και να χαστούκα από τα δεξιά, δηλαδή τον Ανέλλε. Ε, είναι κάπως πως να το κάνουμε έτσι ε, Αφού και εσύ είναι ο φιλελεύθρος εκεί αναπόθεσε τις ελπίδες σου Ξέρουμε πως στηριχτήκανε αυτοί που σήμερα κυβερνάνε Uh, ο Στέφανο, Άρε Λιάνα Μάγκα Σουπαφίλη, που ξεφτύλησε με λίγε σταγόνε ιστορία στα φασισταριά, αλλά δείχνει τόσο μόνο. Και κάτι τελευταίο, δεν είναι ευκαιρία τώρα με του αγρότε να ανάψει τη σπίθα το κουκουέ, να βγούμε όλοι στου δρόμου για πολλέ μέρε και όχι για μια 24 το μήνα ή το δίμηνο. Είμαι 47 χρονών, 6 χρόνια άνεργο και δεν υπάρχει χρόνο για υπομονή. Από το κουκουέ έχω απαιτήσει, αλλά αυτό έχει γίνει πολύ ρεφορμιστικό. Δυστυχώ, Στέφανο Γαλίτη, ξέρει τώρα ρεφορμιστικό. Γιατί δεν κολλάει με όλα τα υπόλοιπα που έχει πει, έτσι, ένα το κρατούμενο, δεύτερον. Δεν γίνεται να αισθάνεσαι ότι είναι μόνος του παφίλης, να είσαι μόνος σου και εσύ και να μην θες να βγεις στον δρόμο παρά μόνο με τους δικούς σου όρους. Και το τρίτο, τι εννοεί να ανάψει σπίθα το κουγκουέ. Κατώ χρόνια την έχει αναμένη. Εκατώ χρόνια την βαστάει αναμένη στη θέση του, αμετακίνητο. Αμετακίνητο. Και με προβλήματα από τα μέσα και με προβλήματα διασπαστικά και με προβλήματα από τα έξω και με προβλήματα ήττας και με προβλήματα βάρκηζας και με προβλήματα μια σειρά. Δεν μου λες αυτή τη σπίθα εσύ την περιμένεις το αρρωστή ω φωτιά στον πισσινό για να αρχίσουμε να τρέχουμε. Μα το πρόβλημα ήταν να αντιδράσουμε και σε άλλε εποχές όταν ερχόντουσαν τα μάστεχα, όταν ψηφιζόντουσαν στη Βουλή. Όταν φωνάζανε ο Κριανάτο το ίδιο συνδικάτο και οι Πασό Μέχρι το 84 και μετά χωρίστηκαν οι δρόμοι και η διακήρυξη στις 3η Σεπτέμβρια έγινε κουρελόχαρτο και σήμερα κάποιοι θυμούνται το ΕΟ Άντο, το ίδιο συνδικάτολες και ήταν εμπνεύσεως θέσεις και πολιτικής γραμμής του Αντρέα που τα χαμουδίθενε δεν το πουλήσαν, τον πουλήσαν όλοι οι υπόλοιποι. Για να δούμε τα πράγματα λίγο λοιπόν με την α, α, μορφή του. Η μαφία που κυνηγάει τον Αλέφαντο, οι αναλύσει του Κουκουέ είναι πολύ πιο ρεαλιστικέ από το να αναγάγουμε τα χάλια μα στη στάση που κράτησαν κάποιοι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί οραίτε ξαφνικά όλοι οι πατριώτε που θα έχουμε Γερμανό στο Αιγαίο, λέει ο Κωνσταντίνο. Από πότε είναι δικό μα το Αιγαίο. Δεν είναι ζώνη ευθύνη του ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε παραδώσει το Αιγαίο και όλη την επικράτεια στον ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια. Δεν έχουμε παραδώσει τα κλειδιά αυτή τη χώρα και των συνόρων τη. Μα ενοχλεί τη Γάντη φοράει το χέρι που γυρίζει το κλειδί ή τι είναι το χέρι που εδώ και χρόνια ποτέ δεν ήταν ελληνικό. Για να πάρουμε τα πράγματα με Τη σειρά. Τι έχει πει μέχρι σήμερα το ΚΚΚΟΕ ακόμα για τους πρόσφυγε, Ποιο έπρεπε να επιλαμβάνεται τη ε, ε, μετάβασή του και τη διάβασή του από την Ελλάδα. Οι ελληνικέ δημόσιες αρχέ και μόνον. Κανένα άλλο. Ούτε με κυβερνητικέ οργανώσει με σκοτεινό ρόλο, ούτε κανένα άλλο. Ποιο έπρεπε να έχει, Ποιο αντιστάθηκε στη δημιουργία Frontex που φαν, εμφανίζεται να μην τα καταφέρνει και επειδή δεν τα καταφέρνει, πλακώνει και τον με 47 πλοία. Ποια ήταν τα πλοία που εμποδίζανε να μπουν στι βάρκε οι μετανάστε, οι διωγμένοι και οι σφαγμένοι τη Μύρνη στο 22, Τι εθνικότητα ήταν, Έχετε καλώ σκεφτεί ότι έχουμε διδαχθεί τα πάντα, ώστε όσο σκύβει η εκάστοτε κυβέρνηση και η αστική τάξη που κυβερνάει, όσο υποχωρούν οι εργαζόμενοι, τόσο ανεβαίνει το χρηματιστήριο που συνέβη και σήμερα. Μετά από τόσε μέρε, επειδή υπάρχει και ψυχολογία στο χρηματιστήριο Κατρακύλα. Ο θήκτης φαίνεται πίσω από το δακρυγό να ανεβαίνει για να έχει πάρει την Ανιούσα Αυτό πως σας φαίνεται Δεν ξέρω Αλλά με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων Λέω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας Και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας Σας θυμίζω ότι ο κανένας ήταν η εφήγεια του Οδυσσέα Στην Οδύσσια Στίχη, μουσική, τραγούδη Νίκος Καλογερόπουλο. Σάτυρα που αξίζει τον κόπο. Tu te Τολμάτε εσεί να πείτε και χαρμοκ που στο βάθο συμφωνείτε. Λέγω αυτά που δεν τολμάτε εσεί να πείτε και χαρμοκ λέω που στο βάθο συμφωνείτε. Στο βάθο συμφωνείτε. en anagitora o di τα lati te pagroña trejo di Δεν έχετε χιούμορ, δεν λέω. <laughs> Τσίπρα και να το, το στο ίδιο συνδικάτο, σύντροφοι. Εντάξει, έχετε χιούμορ, εντάξει, να είμαστε και ειλικρινεί με τον ναι, εαυτό μα, λέει ο Γιάννη. Εδώ που τα λέμε, ε, να πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έρχονται ορισμένε συμπτώσει και δένουν με μία σάλτσα, πολλή λόγο για άδειε τηλεοπτικέ, για εσουρού, για το 4 ή 8 ή 4. Σκηνή, είναι θέμα δακτήλων. να ανεξαρτήτω το ποιο θα δείξει και προ τα πού. Και πιο στον δείχνει. Λοιπόν, α, έτσι πω ήρθα τα πράγματα. Εγώ τον είχα απέναντι μου, αρκετό κερόνο στη Βουλή, ω επικεφαλή του Εθνικού Δημιουργικού ε, Συμβουλίου ή αν θέλει του Εθνικού του Ασουρού, Εθνικού Συμβουλίου δηλαδή τηλεόραση, τον Βασίλιο Λαμπρίδη. Ο επίτιμο Αραοπαγίτη, στι εκδόσει ενό λοιπόν, και δείτε την κλήρωσή μα σήμερα, δεν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου. Πα, παρουσιάζει το βιβλίο του. Αναμύσει και εκμειστηρεύσει εκμηταρ... ενό δικαστή. Από τη δίκη λαμπάκι, στη δίκη του δικού δικαστήου. Μετά με τη θητεία του στον ΑΣΕΠ και μετά στο Εθνικό Συμβούλιο Ροδιοτηλεόραση. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατεία Κώστας Μενουδάκος την Τρίτη στι 7 η ώρα στον Ιαννό, ο Λέάνθο Ρακηζή, επίτιμο αεροπαγήτη, γενικό επιθερητή δημόσια διοίκηση. Μέχρι πρότεινο και ο Χαρλαμπο Βουλιώτη, αντισηγητέ του Αριού Πάγου. Ο Βασιλεί Λαμπρίδη, γεννημένο στα Γιάννενα, απόφυτο τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Έχει εμπειρία. Ξεκίνησε τη δικαστική του καριέρα από τη Μόνη Βασιά ξαναγκάζεται από τη δικτατορία σε παρέτηση. αποκαθίσταται το Δεκέμβρη του 1975 γίνεται εφέτης μετά ακολουθεί μια διαδικασία που τον έφερε ε, και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιλόρασης από το 2000 στο 2002 νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτές οι αναμνήσεις όπως λέει δεν τήρησε και τα α, αυτά που θα όφιλε να τηρήσει παρά μόνο για πρόσωπα που έχουν κουβεντιαστεί δημόσια ακόμα και αν δεν υπάρχουν πια στη ζωή όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει εκεί στο 211-200-8200 τρία αντίτυπα για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν 200, 200. Κλέψανε, Τα μηνύματά σας εξαιρετικά πεθαίνω όταν πω φασίστας και ξαφνικά ο φασίστας κρύβεται πίσω από ο Πόντιο, ο Πελοποννήσιος, ο, ο Ολυμπιακό, Εκτζή. Κρύβεται και μόλις το ακούσει, τσουπ, του βγαίνει η άποψη. Είναι πώς έρχεται ο Γερμανός τουρίστας. Ο Γερμανός τουρίστας έρχεται. Τον προαναγγέλουνε και οι σελίδες τους έρχεται ως τουρίστας. Και ο τουρίστας παίρνει τη φασίστο του και πάει στην Ακρόπολη. Και πάει και στο Γερμανικό Νεκροταφείο να τιμήσει την επέτειο θανάτου του Χί αλλά είναι τουρίστε. Τουρίστες. Αυτοί οι φασιστικοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μα, ευτυχώ έχουν αρχίσει και γίνονται εξαιρετικά διακριτοί. Και το παίζουν και πονεμένοι με τους του πει Με γεμίζεται μηνύματα. Το φράχτη στα σύνορα είπαμε Ξικού τον σήκωσαν οι Αμερικάνοι. Το τείχο του Βερολίνου πήγε. Το έχασε σαν συντρόφησα εκτό κι αν σου ξέφυγε η Ποιο σου είπε ότι συμφωνώ και με το και με τάλλα. Και με την πράσινη γραμμή και με τα τείχη. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να υπάρχουν ιστορικέ ερμηνείε και εξηγήσει διαφοροποίηση, αλλά σου είπε κανένα ότι αυτό με υποχρεώνει να με υπέρ των τυχών. Από πότε και από πού. Εκτό και αν μου πει ότι είναι ελεύθερη η Ευρώπη, επειδή μπορεί να ταξιδεύουν εύκολα τα κεφάλαιά τη και σχεδόν ακατόρθωτα οι άνθρωποι, και εκτό αν μου το πει αυτό, επειδή σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει τα ρέστα γιατί εξαιτία των κινητοποίησεων των αγροτών δεν μπορούν να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό του στέει, δεν του στέει ο που τον φτιάχνουν τώρα. Όχι κάθε άλλο παρά. Πάρτε να έχετε, από την πτώση του καθεστώτος, πάρτε φασίστες να έχετε. Ούγγρους, Τσέχους, Σκοπιανούς, όποιου θέλετε. Θέλετε να έχετε. Όταν θα τους έχετε, θα έχετε και απέναντι εμάς. Εμάς με παζί, μαζί με πολλούς άλλους. Και μη κομμουνιστές, δημοκράτες, θα τους έχετε απέναντι. Επομένω. Όσο θα διωγγώνεται η δράση, θα διωγγώνεται και η αντίδραση. Να πω χαιρετίσματα χωρί να μπορώ να αναφέρω το περιεχόμενο, και καταλαβαίνει γιατί. Στον Νίκο Κοτοπούλη το σύντροφο από την Ολλανδία. Να πω στο στράτο το φίλο, τον κριτικό από το. Φάλιρο, πρέπει να κατέβω, δεν γίνεται. Εκεί να, να πιούμε καμιά τσικουδιά όπω λες Δεν πίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα την νερώσω και θα τα καταφέρω. Αυτοί που τότε φώναζαν εμπρό, λέει προχώρα, κυβέρνηση γινήκανε και διάλυσαν τη χώρα. Πανάθα, πανάθα λέει η κάτια, ε, ε, μια τραχιοβροχή να με κρατάει στο σπίτι, ε, να κόψει το κάπνισμα, στο λέγω με με μινέρα. Ε, πανάθα τώρα, οι Πανάθες έχουμε μεγάλο καίμα, έτσι, μεγάλο καίμα. Εντάξει μπορεί να μα στείει ο ένας, μπορεί να μα ο άλλος, μπορεί να μα ο παράλληλο. μπορεί να βρεθήκαμε στην πάρα πολύ αδική θέση και εντελώ προβοκατόρικα, κάτω από το να δίνουμε αγώνες χωρίς τους οπαδούς μας και αυτό παίζει το ρόλο του και για το ηθικό και για την ψυχολογία και για τα δύο άλλα πράγματα. Αλλά δεν παίζουμε, μόλι συντρόφισσα, δεν παίζουμε μπάλα, δεν παίζουμε μπάλα. Και όταν τα πράγματα γίνονται έτσι και εγώ μπορώ να αναρωτηθώ αν αύριο θα γίνει το τέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Γιατί εξαρτάται. Μπορεί κάποιο να πρέπει να μείνει επαρκώς ξεκούραστος για να παίξει στο διεθνές του παιχνίδι. Μπορεί και κάποιοι να το εκμεταλλευτούν από την ώρα που γίνεται μαχαίρωμα σε άλλον αγώνα και ματαιώνεται η παρουσία των παραθυναϊκών σε άλλον αγώνα μπορώ και εγώ να σκέφτομαι ότι θέλω. Όλα όμως μαζί οδηγούν σε χειραγώγηση των μαζών διά του συναισθηματισμού των γηπέδων Έτσι ώστε αυτοί που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι να πετυχαίνουν αυτό που θέλουν Λοιπόν, καιρός το αντάρτικο τραγούδι από κάμπου και λαγκάδια να πάρει σάρκα και οστά λέει ο νιόνιο. Όλα λαός τη Αθήνας πρέπει να και επιβάλλεται να συμπαραταχθεί με τους αγρότες Όμω, όπω όλοι μα, ανεξαρτήτω που βρισκόμαστε, στην Κέρκυρα, συλλαλητήριο απόψε, ώρα 7, συγκέντρωση στην πλατεία Σωρό Κονιόνιο, ο Μακάλις, Χωρίς τους αγρότες, ποιος, Μπακάλι Καλησπέρε. Χωρί του αγρότε, ποιο Μπακάλι θα γιατί ήθελα να ξέρω. Έτσι, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο ευρύτερα, το συμπέρασμα είναι ένα. Όπω λένε οι στίχοι του Χριστόφουρου Μπαλαμπανίδη, η μουσική του Χριστου Νικολόπουλου και το τραγούδι του Μανώλη Ριδάκη. Απ' τη δική μου τη ζωή, συμπέρασμα έχω βγάλει. Ό,τι παθαίνει το κορμί, το φταίει το κεφάλι. Και πάλι λίγα έπαθα με τέτοιο χαρακτήρα Να λέω ναι δεν έμαθα και πολεμάω τη μοίρα Και πάλι λίγα έπαθα με τόσα που ρισκαρό. Γέμισε το ποτήρι μου και δώζει μου ένα σιγάρο Απ' τη δική μου τη ζωή Πέρασμα έχω βγάλει Ό,τι παθαίνει το κορμί Θα φαίει το κεφάλι Μες στην καρδιά μου φύλαξα αυτούς που με μισούνε, φαντάσου τι αισθάνομαι για αυτούς που μαγαπούνε. αγαπούνε. Όσες φορές αγάπησα και δώσα την καρδιά μου, στο τέλος πάλι αμάρτησα και κάνα τα δικά μου. Έχω βγάλει ότι παθαίνει το κορμί. Τα φταίει το κεφάλι. Απ' τη δική ζωή συμπέρασμα. Και λοιπόν ο Κωνσταντίνος επιμένει ωραίοι τύποι είναι όλοι τους δίνουν στο κουκουέ 5% Ψηφίζουν σαν πάντα το κάθε επιγραμμένο και μετά τον τρώνε το παραμύθι σου βγαίνουν και όλες και με ύφος σου λένε τι κάνει το κουκουέ Ε, δώσ' του μια φορά 15 και 20% γράψου και στο σωματία σου και μετά θα σου πει το κουκουέ τι θα κάνει Αν ψέματα είναι μωρέ Κωστή. Ο Διονύσης, πόντο σημαίνει προσφυγιά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή να βάλουμε λίγο σιδηρόπουλο, ναι θα βάλουμε λίγο σιδηρόπουλο. Ε, όποιος κάποιος, όταν κάποιος έχει καεί το σπίτι του, δεν του πουλάς πειρασφάλεια, λύση για το τώρα ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη. Άμα περιμένεις τη, τη λύση να στην πουλήσουν, όπως πουλιάται το ασφαλιστικό υπερασφαλιστικό. συμβόλαιο, την έχει πατήσει. Ε, άμα δεν επιβάλλεται η λύση από τα κάτω η λύση είναι χαμένη εντελώς λοιπόν ε, οι νικητές έχω ξεχάσει να τους πω είναι ο 98, 82, 16, 32 και 67, 63 για το βιβλίο του Λαμπρίδη και λέω να σας α, κάνω να χαλαρώσετε λίγο με εξαιρετικά ωραία μουσική από αυτή που αρέσει και είναι και φανταστική η φωνή η αρέτη και τιμέ η ελληνική στίχνη του Βασίλη Νταλή θα ακούσετε ένα Παραδοσιακό σεβαρά, σεφαραδίτικο τραγούδι από ένα συντή που κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο Γλυκό στα Φίλι, το 14 δηλαδή, με ελληνικού στίχους και διασκευέ 10 σεφαραδίτικων τραγουδιών από το Βασίλη Νταλή. Ε, μέσα ακούγονται και ο Πατελή και η Σοφία Παπάζογλου και ο Γιώργο Αγιώτη και ο Πάπης ο Τσέρτος εξαιρετικό σε μέσα με στην τρυφερότητά του στι γυναίκε και στα παιδιά που έχασαν τα τρία του παλικάρια. Στην μια καρδιά που πίστεψα, θα γράψω ένα τραγούντι. Για την νύχτα και χωρίς κρασί, το μπασανό δεν βγαίνει. Για την νύχτα και χωρί φιλί, κάθε ψυχή σοπαί. Θα φύγω τη ζωή μονάχα, θα, θα τη σέριαν ίσω, θα τη μοίρασω. Αντίο να αγαπά καλέ. Καρδιά, για μια αγάπη μόνο κι αν τη μοιράζεις σε πολλές καρδιές Τόσες και τόσες ψευτοαναλύσεις γίνονται με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο τόσο ακραία πράγματα ακούγονται για την αλήθεια μία από τις πολλές μέρες εμπορευματοποίησης Κάποιον από αυτέ που έχει αφιερώσει η διεθνή εμπορική κοινότητα στο παγκόσμιο ημερολόγιο, τόσο πια που δεν χωράνε. Θυμάμαι, κάποια μέρα έχουν στριμώξει μαζί με τον πατέρα τη δασοπονία, μαζί με το AIDS κάτι άλλο, μαζί με αυτό. Στον Ρόγιο Βαλεντίνο, μέχρι στιγμή δεν χρειάστηκε να στριμώξουν κάτι άλλο. Αλλά όπου να είναι θα συμβεί και αυτό δεν θα περισσεύουν μέρε. Μπορεί να βάλουν και την ημέρα ανακαλύψεω των μαύρων τρυπών στο, σι, στο σύμπαν, δεν είναι. Ούτω δικαιώθηκε ο Αϊνστάιν 100 χρόνια μετά. Μπορεί να φανταστείτε τι αμφισβήτηση έχει περάσει πάνω από τον Αϊνστάιν για να έρθουν τώρα τα βαρυτικά κείμενα 100 χρόνια μετά. Επειδή όμως ο έρωτας δεν χρειάζεται ε, επιβεβαίωση. <χαι> και δεν είναι μαύρη τρύπα. Ε, έχω ίσως ένα από τα πιο ωραία παράξενα βιβλία που κάποιος σκέφτηκε να βγάλει και είναι η εκδόση σε ώρα. Αμούρ. Αγάπη, έρωτα. Ερωτική ε, ανθολογία με κείμενα. Αβάπρεβό. Δουμά. Ζολά. Καζανόβα, Crebillon, Μπαζάκ, Μοπασάν, Τιντερό, Δεντερβάλ, Ντεζάν, Τσαντάλ και Φλομπέρ. Είναι δώδεκα Γάλλοι κλασικοί συγγραφείς του 18ου και του 19ου αιώνα. Ανθολογούνται και μιλούν για τον έρωτα μέσα από κορυφαία του έργα. Μέσα από αυτά τα κείμενα ο έρωτας ψιθυρίζει, χαϊδεύει, σαρκάζει, περιπέζει αλλά και συγκλονίζει. Αλλάζει πρόσωπα και μορφές πότε για να εκπληρώσει και πότε για να γκρεμίσει τα όνειρα των θυμάτων του. Και μόνο το γεγονός ότι όποιος σε έρωτα χαρακτηρίζεται θύμα, δείχνει και την προσέγγιση την εξαιρετικά ωραία. Γιατί όπως λέει και ο Νορέντου Μπαλσάκ, ο έρωτας δεν είναι μόνο αίσθημα, είναι και τέχνη. Λοιπόν, έναυσμα για να ξαναγαπηθούν οι δημιουργοί που ανθολογούνται στο αμού της εώρας. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν, θα κερδίσουν αυτή την εξαιρετική ανθολόγηση Στο 211 Και εγώ θα περάσω σε διαφημίσει αναγκαστικά Στις 5 θυμίζω Δηλαδή σε κανένα τεταρτάκι το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στην Ομόνια Λοιπόν, εμεί καταθέσαμε πάντω ω Κομμουνιστικό Κόμμα και μέλη τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα, ο Παφίλη, ο Στάβο, ο Τάσο και εγώ, ε, για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ερώτηση προ του Υπουργού Εθνική Άμυνα και Εξωτερικών. Λίγα πράγματα προσδοκούμε ω προ την απάντηση, γιατί μερικέ από τι απαντήσει όφελαν να δίνονται πριν προκύψουν αυτά και αφού ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Δεν θα σα τη διαβάσω ολόκληρη γιατί είναι πολύ μεγάλη, αλλά θα αναφερθώ σε αυτήν γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να την δείτε πουθενά. Ούτε ολόκληρη γραμμένη, ούτε ολόκληρη δημοσιευμένη, ούτε να ασχοληθεί κάποιο με το βάθο των ερωτημάτων και του επιχειρήματο, γιατί έτσι δεν θα μπορέσει κανένα να ενημερωθεί. Η ευθύνη τη κυβέρνηση είναι πολύ μεγάλη. Μετά τη συμφωνία τη με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και την αναβάθμιση του ρόλου των κατασταλτικών μηχανισμών όπω η Frontex, Εκφράζει τη στήριξή τη στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενισχύοντα τι στοχεύσει για συγκυριαρχία και συνδιαχείριση του Αιγαίου κάτω από την ευρωνατοϊκή ομπρέλα. Η παραπλανητική κυβερνητική ισχυρισμοί ότι οι ελληνικέ και τουρκικέ ένοπλε δυνάμεις δεν θα επιχειρούν στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο χώρο τη άλλη χώρα είναι ανυπόστατη αφού είναι γνωστό πω η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τα ελληνικά σύνορα όπω έχουν καθοριστεί από διεθνή συμβάσει. Αυτό επιπλέον αποδεικνύεται από την προκλητική στάση του τουρκικού κράτους το οποίο λίγο αμέσως μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεμικού νευτικού στη ονισή Κίναρος και τον τραγικό θάνατο του πληρώματος εξέδωσε νότα με την οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να συντονίζει την επιχείρηση έρευνας και διάσωση στη ζώνη που περικλείει το φύρα Αθηνών. Στην πράξη επιβεβαιώνεται ότι το προσφυγικό πρόβλημα χρησιμοποιείται για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της Νατοικής Λυκοσυμαχίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια των γενικότερων ενδομπεριαλιστικών ανταγωνισμών της κατάστασης που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Συρία, ημπεριαλιστική σχεδιασμοί στη Λιβύη και άλλα. Τι ρωτάμε, πώ τοποθετείται η κυβέρνηση στα πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη. Και κυρίω ρωτάμε τι περιέχει η κοινή πρόταση Ελλάδα-Τουρκία-Γερμανία για την οποία και με την οποία κλήθηκαν οι νατοϊκέ δυνάμει στην περιοχή. Τι προστοκόμεν, ενδοκινοβουλευτικώ, τα ελάχιστα. Να χαρίσω λοιπόν σε όλου και όλε που δεν έχουν ψευδεστήσει το ΑΡΖΑΝ. Θα το αφιερώσω εξαιρετικώ και στη Σαββρού Λατβιόνη που είχε την καλοσύνη να μου μήνυμα. Είναι γραμμένο το 1950 και, και γαλλικά μια και σα έλεγα για το αμού θα ακούσετε και το αρζάν, δηλαδή το αρζόν τα λεφτά και το αλεβουζόν θα το ακούσετε ως αλεβουζάν, θα το ευχαριστηθείτε είναι γραμμένο πίσω το 1950 Στο τραγούδιο Βασίλης Κουλά στη μουσική ο Γιάννης Θατασόπουλος η στίχνη του Νίκου Ρουτσου πρόκειται για την μία από τι τελευταίε διασκευέ το 2007 ε, θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο γίνονται όλα. Ο κόσμο τώρα σε κτίμα μοναχά του παράδε. Κι όσου δεν πους λένε φου Αν σε δουν να πιάσει φράγκα θα σε πούν Κι δεν το στο άρσαν θα σου πούνα λεβούσαν. Κι αν δεν το έχει στο άρσαν θα σου πούνα λεβούσαν. έχουν στο στομάχι Και ο έρωτας περιφρώνει τον άντρα που δεν τα έχει Αν σε δουν να πιάσεις φράγκα όλες είναι τα Πια το έχει στο άρζαν θα σου πούν να λεβούσαν. Πια δεν το στο άρζαν θα σου πούν να Ότι <μπιλήσι> γουστάρι θα αποκτά φτάνει να πεις το θέλω κι όλοι σε λένε και βάζουν το καπέλο αν σε δουν δεν το έχει στο άρσαν θα σου πούνε λεμούσαν. Κι αν δεν το στο άρσαν θα σου πούνε λεμούσαν. Και για την επικείμενη εμπορική εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, εγώ σας προειδοποιώ ότι αυτό που έχετε να ακούσετε δεν μπα να γίνεται ο χαμός έξω. Θα είναι από τα media και ειδικά τα lifestyle λίστικα, αλλά και όχι. Ε, θα ακούσετε τα πάντα για τη σοκολάτα. Ξαφνικά θα ανακαλύψετε αφροδισιακά τη σοκολάτα. Εκείνο τη σοκολάτα, το άλλο της δεν θα σας πούνε ποτέ. Τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο τη σοκολάτας, πως δουλεύουν εκατομμύρια παιδιά, ανήλικα κάτω από άθλιες συνθήκες και ενδεχομένω αφήνουν και τα κοκαλάκια τους στη συλλογή της σοκολάτας αυτό που λέμε σήμερα το κακάο και στις κακαοφυτίες και στον τρόπο με τον οποίο αυτό το εκπληκτικό από τη φύση υπαρκτό και από τον ανθρώπινο νου στην επεξεργασία έδεσμα έχει γίνει κομμάτι της ελεύθερης ξεσαλωμένης τάχα μου δίθεν ελεύθερης που επιτρέπει σε ελάχιστους ανθρώπους να απολαμβάνουν αυτά που οι ίδιοι ως εκατομμύρια εργαζόμενοι παράγουν και με όλα αυτά να σας αφήσω με ένα τραγούδι που έτσι, ας εξάψει λίγο ε, το κέφι και την καλή διάθεση έτσι θα πρέπει να εξελιχθεί και η διαδήλωση οι είναι ο 2165, 86, ο 8695, ο 1168, ο 2471 και ο 1217 που κερδίζουν από ένα αντίτυπο της ερωτικής ανθολογίας σαμούρ τον εκτός ώρα όλοι μαζί με μια κιθάρα στιχή μουσική τραγούδι του Αλγυριάδη Κωνσταντόπουλου θα το ακούσετε και με μια αυτοσχέδια χοροδία α, καθώς συμμε και, και αυτό θα σας κάνει στα αλήθεια να χαρείτε ε, με μια κιθάρα όλοι μαζί ίσως τα πράγματα να είναι ευκολότερα όταν ανοίγουν οι χοροί ή αγωνιστική και δεν έχει φύγει από τη μέση η μουσική γιατί δεν, δεν κρατάει κάποιο φασισταριό στο κεφάλι του και τη λογοκρίνη Σας υπόσχομαι ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχω παραπανήσια ποντιακά άσματα έτσι ως... Ευπρεπή πολιτισμική πρό πρόκληση Σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα Από πολιτισμό και μουσική Να είστε καλά, το Σαββατοκυριακό Και καλή στήριξη Ελπίζω τους περισσότερους Να τους δω αύριο Στις 11 η ώρα στην Ομόνια Στις 5 η ώρα στο Σύνταγμα σήμερα Και όπου αλλού υπάρχει αντίσταση Στην τρέχουσα άφηλια Αντιλαϊκή πολιτική Καλό Σαββατοκυριακό Στην ιστορία θα πω την κλωστή μου την κόκκινη. Δεν θα τη λήξω. Μετράκου και μάγους και άσπρες τα ράγκια δεν θα σχοληθώ. Γίγαντε νάνου και σκούπες με μάκη Μέσα σε κάστρα και τάση και λίμνες. Και βάλτους δεν θα σα πω μια φορά και έναν καιρό. Κι θα αρχίζω να πίνω, να ακούω τους γκρινους Και μέσα στα στέλια θα δω το φεγγάρι Θα κάνω παρέα με τίγο, λαμπίδες, τα τρόπια Κίνας να αυτός στο χορτάρι Θα φτιάξουν ο κύκλο, χωρίς να βιαστούν Τι τρέχει, παιδιά, μήπως θα παντρευτούνε Και μέσα σε αυτή τη νυχτιά θα αρχίσω χωρός Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρλο Και με ένα φιολί, μόνο μας ορίζει Με μια φωνή, μόνοι νύχτα στριγκλίζει Και τη συνοδεύει το ακορδαιόν Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρλο Και με ένα σκυλι, πολλοί νύνύνύν Πετάγεται η Αντωνία με μια μανία Και βγάζει τη σάρα από τη βαρεμάρα Και χωροπηδώντα πια μπαίνουν στον κύκλο Σα βάζω με μέλι που στάζει Και τότε πετάγεται μια καλαμπρέσα που όλου μα τρίζει Και κάνει κεράνι Και δεν είναι κεράβι που δεν τη αρέσει Το ρύζι μα φέρει χωρό <Συσχε> Κι εγώ που σοπάρω και κάνω πω είμαι και τάχα Μου δίδεται και εγώ καλλιτέχνη Και πίνω, καπνίσω Και μόνο μεθάω Και δεν πλησιάζω Μη πάει και μ' αρέσει τραγούδια, καφτιάχνω Αυτή η αλήθεια και μέσα σε άγνωστου φίλου κάνω το βεγγάρι <Συσχε> Με μια κιθάρα και μενα τα πούρλο και μενα βιολί πολλο μας κι Με μια φωνή πολύ θα στρικλίζει και τη συνοδεύει το ακορτεό. Με μια κιθάρα και μενα τα πούρλο και μενα σκιλί πολύ θα καπίζει και πίζει. Ο σε πρόσελαμες στο χωρό. tamburello con il violino che sta vibrando mentre lo tarna voce cante, la fisarmonica e tono re con la guitarra si un cane che sta e ti vieni con che me che me la fioli поло mas mia urizi me mia funi che ti sino